Ξέρετε ότι πλησιάζει η ορτίτη του Αγίου Ανδρέου. Θεού θέλω τους να έχουμε την τρίτη, την εορτή του και βέβαια προτρέχω να σας υπο, ότι απαιτείται από όλου μας να περάσουμε από τον Ναό του Αγίου στις ακολουθίες που θα γίνουν. Άρα θέλω να σας υπέρ τον ίσο μία ακολουθία στην οποία παρακαλώ να είστε η οποία για πρώτη φορά θα γίνει φέτο έγινε μάλλον πριν από δύο μήνες την ανακομιδή του, του, της Αγίας Κάρας τώρα λοιπόν θα ξαναγίνει είναι η χαιρετισμή του Αγίου Ανδρέου οι χαιρετισμοί οι οποίοι προέρχονται από το Άγιο Νόρος εκεί τους ευρήκα και θα γίνουν αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα αύριο το απόγευμα στις 5 θα τελεστούν αμέσως μετά τον Εσπερινό θα γίνει η ακολουθία των χαιρετισμών του Αγίου Ανδρέου αύριο το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο και στον στο και βεβαίως την Δευτέρα θα μπούμε κανονικά στις εκδηλώσεις αύριο δε το πρωί, θα λιτανευτεί η Αγία Κάρα μέσα στο Ναό και θα την εκθέσουμε πλέον σε προσκύνημα σε λαϊκό προσκύνημα και θα μείνει για τρεις-τέσσερις ημέρες και κανένα δυο μέρες μετά το Πανηγύρι δηλαδή και ε, μετά θα γυρίσει στη θέση της. Πάντως, σας το λέγω, ότι είναι πρωτότυπη η αυτή. Εμείς ξέρουμε μόνο τους χαιρετισμού της Θεοτόκου. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και χαιρετισμοί στους Αγίους, όπως και χαιρετισμοί στα μεγάλα γεγονότα της Εκκλησίας μας, χαιρετισμοί στην την της Θεοτόκου, χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, που γίνονται τώρα σιγά σιγά και εδώ στην πόλη μας, αλλά και χαιρετισμοί στους Αγίους, ειδικά στους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αύριο, λοιπόν, το απόγευμα στις 5. Και τώρα να συνεχίσουμε στην Αγία μας Γραφή, στο ιερό αυτό βιβλίο, το οποίο είναι και θα παραμένει αθάνατον και όσοι κι αν προσπάθησαν και αν προσπαθήσουν να το περιθωριοποιήσουν οι ίδιοι θα σπάνε τα μούτρα τους και φυσικά ποτέ το ιερό αυτό βιβλίο δε θα μπει στο περιθώριο διότι είναι ο Λόγος του Θεού και Ουδέποτε θα επιτρέψει ο Κύριος ο λόγος του να συγγύσει. Ουδέποτε θα επιτρέψει ο Κύριος να καυχηθούν οι αμαρτωλοί και οι βρωμεροί του κόσμου ότι μπόρεσαν να περιθωριοποιήσουν τον λόγο του Κυρίου. Όπως μέχρι σήμερα ζει ο λόγος του Θεού και θα ζει έτσι ακριβώς δεν πρόκειται ποτέ να συγγύσει η φωνή αυτή και θα είναι ο μεγάλος κράχτης της βασιλείας των ουρανών και σε αυτούς οι οποίοι δεν θα ακούσουν και δεν θα ανταποκριθούν στην κλήση και στην πρόσκληση της Αγίας Γραφής. Αυτό το βιβλίο που κρατώ εγώ στα χέρια μου και που όταν πάτε στο σπίτι σας και εσεί, το πιστεύω ακράδατα ότι και εσεί το κρατάτε στα χέρια σας και το διαβάζετε, αυτό το βιβλίο να θυμάστε όταν το πιάνετε στα χέρια σας ότι θα είναι ο κριτής της Οικουμένειας. Αυτό το βιβλίο θα κρίνει κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το βιβλίο θα προηγείται της ουράνιας εκείνης Βιτανίας όταν όλα τα μάτια όλων των ανθρώπων θα δουν να παρελάβουν πρώτα το Ιερό Ευαγγέλιο μετά ο Τίμιος Σταυρός και μετά ο Κύριος συμπαραστατούμενος από την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Τίμιο Πρόδρομο που θα πηγαίνει να καταλάβει τον θρόνων του διακρίνει την Οικουμένεια και στη συνέχεια Άγγελοι Κυρίου θα ανοίξουν το βιβλίο αυτό και με βάση το βιβλίο αυτό θα ελεγχθούν τα έργα μας αδερφοί μου με βάση το βιβλίο αυτό το οποίο περιθωριοποιήσαμε το οποίο κοροϊδέψαμε, το οποίο εμπέξαμε, το οποίο είπαμε ότι δεν ισχύει, ότι το γράψαν οι παπάδες και οι δεσποτάδες και το εμπέξαμε και το κοροϊδέψαμε και το βγάλαμε στο περιθώριο και το λιδωρήσαμε. Αυτό το βιβλίο θα το δούμε μπροστά μας και τότε θα συμβεί εκείνο που είπε ο προφήτης «Οψοντε ισόν Τότε θα ειδούμε μπροστά μας Αυτόν που κοροϊδέψαμε και αυτόν που επέξαμε. Γι' αυτό ασχολήθηκα με την Αγία Γραφή και γι' αυτό σας συνιστώ και εσάς. Ανοίξτε την Αγία Γραφή έστω τώρα καθυστερημένα στα γεράματά σας. Έστω τώρα που το συνειδητοποιήσαμε έστω και αργά. Ανοίξτε την Αγία Γραφή και αφήστε αυτή την Αγία Γραφή να είναι ο οδηγός στη ζωή σας. Αυτή η Αγία Γραφή, μην παρεμβάλετε το θέλημά σα και μην παρεμβάλετε το κέφι σα μπροστά στο νόμο της Αγία Γραφή. Θα το μετανιώσουμε πικρά. Θυμηθείτε τι είπε ο κύριο. Όποιο κινήσει, κινήσει ένα γιώτα ή μια κεραία από τον νόμο, δεν θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Ρανών. Φανταστείτε τώρα που εμείς δεν κινήσαμε μόνο ένα γιώτα και μια κεραία, αλλά ταρακουνάμε ολόκληρα τα Ευαγγέλια και λέμε ότι δεν ισχύουν και λέμε ότι είναι περασμένα, ξεχασμένα, περιθωριοποιημένα. Φανταστείτε τι έχουμε να τραβήξουμε. Ανοίξτε την Αγία Γραφή και ασχοληθείτε, εντριφίστε στην Αγία Γραφή και αφήστε αυτού οι οποίοι... Εμπέζουν και κοροϊδεύουν και την Αγία Γραφή, αλλά και αυτούς που ασχολούνται με την Αγία Γραφή, αφήστε του να λένε ότι θέλουν. Εσεί κοιτάξτε την ψυχική σας πρόοδο και την πορεία σας προς την Βασιλεία των Ρανών. Διότι αυτό μένει, αδελφοί μου. Αυτό θα μείνει. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Εκείνο που θα μείνει είναι η ψυχή μα που αν βρεθεί στη βασιλεία του Ρανών, θα αγάλεται και θα σκυρτά και θα χορεύει όνια μετά των Αγίων στη βασιλεία του Θεού εάν δε κολλαστεί θα οδυνάται αιωνίως με φρικτά και φοβερά μαρτύρια τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Ολοκληρώσαμε αγαπητοί μου αδελφοί στα δύο προηγούμενα κηρύγματα ολοκληρώσαμε τη σκιαγράφηση του ασεβούς ανθρώπου. Τη σκιαγράφηση αυτή μας την έκανε ο Κύριος και μας έδειξε ποιος είναι ο ασεβής άνθρωπος. Μας έδειξε τα στοιχεία του, τα χαρακτηριστικά του στοιχεία. Και όπως σας είπα και θα σας το επαναλάβω, μην βιάζεστε να βγάλετε τον εαυτό σας έξω από τους ασεβείς. Όλοι μας, και εγώ πιστέψτε με, βρήκα πολλές φορές τον εαυτό μου ασεβή διαβάζοντας το ιερό αυτό βιβλίο, όλοι μας έχουμε τις κρίσεις της ασεβίας μας. Γιατί, διότι άκουσες τι είπε, ο Ασεβής λέγει αμαρτάνει και ευχαριστιέται την αμαρτία και πες μου σε παρακαλώ πόσες αμαρτίες είναι κρυμμένες μέσα μας τις οποίες τις γνωρίζουμε καλά και τις ευχαριστιόμαστε και δεν θέλουμε να τις αποβάλουμε για ψάξε μέσα σου να βρεις για πήγαινε να δεις Πώς μας αρέσει το κουτσομπολιό, όταν ασχολούμαστε με τους άλλους. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Και όμως είδες όταν πάει στην εξομολόγηση και ψέματα λες ότι δεν έχουμε κουτσομπολιό, ενώ δεν έχουμε αφήσει σπίτι για σπίτι και άνθρωπο για άνθρωπο και αταξία για αταξία του άλλου νου. Και όμως καυγάσες στην εξομολόγηση ότι εγώ παπούλι ποτέ δεν πιάνω κανένα στο στόμα μου εγώ. Θες να ειδείς την ασέβειά μας. Θες να ειδείς πώς ευχαριστιόμαστε την αμαρτία. Θες να ειδείς πώς και εμείς παρότι είμαστε μέσα στην εκκλησία είμαστε και εμείς, έχουμε και εμείς τις κρίσεις της ασεβίας μας. Έ λοιπόν άκουσε. Πόσοι έρχονται στην εξομολόγηση. Χριστιανοί παρακαλώ. Χριστιανοί παρακαλώ. Και λένε, ξέρεις Παπούλη δεν μιλάω με τη γειτόνισα, αλλά μην μου πεις να τους μιλήσω, μην μου πεις να τις μιλήσω. Όλα και όλα. Άρα σου αρέσει η αμαρτία. Άρα την αγάπησες την αμαρτία του Μίσου, Άρα την έχεις βάλει κτήμα σου την αμαρτία του Μίσου. Άρα η αμαρτία του Μίσου έχει γίνει βιωμά σου. Αλλά θες να Πόσοι άνθρωποι αρέσκονται στην αμαρτία της κατάλυσης της νηστείας. Πόσοι άνθρωποι ήδη μέχρι τώρα έχουν αλωτριώσει τη σαρακοστή των Χριστουγέρων. Πόσοι άνθρωποι ευχαριστούνται να καταπατούν τι νηστείες, όχι μόνο των μετά μεθάμπριο του Πάσχα να δείτε τι γίνεται και είμαστε χριστιανοί εννοείται είμαστε χριστιανοί βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχουμε δώσει όρκους βαρύς όρκου των Θεών ότι θα είμαστε συνεπείς συντάσσω το τον Χριστό έτσι δεν τούπες συντάσσει τον Χριστό συντάσσω συντάσσει Χριστό συντάσσω με συντάσσει Χριστό συντάσσω Τρει φορέ. Δεν αρέσει και στην αμαρτία. Θυμάστε τι μα είπε ο κύριο. Άκου να το διαβάσω πάλι. Το διαβάσω. Τι, κάνει, τι κάνει ο ασεβής τι κάνει, τι κάνει. Χέρι πάση ει μισή ο Θεό. Τα ακού. Ευχαριστιέται, απολαμβάνει όλα εκείνα τα οποία τα μισεί ο Θεό. Και σε ρωτώ, το μίσο του αγαπάει ο Θεό την κατάλυση της νηστείας την αγαπάει ο Θεός ο ασεβής το ευχαριστιέται ο ασεβής το θέλει ο ασεβής το επιδιώκει ο ασεβής παρακαλεί να του δώσουμε λίγο κρεατάκι να φάει μες στη νηστεία πού είναι λοιπόν είμαστε εμεί απλώς αμαρτωλοί ή τελικώς είμαστε ασεβής γιατί είπαμε αμαρτωλός είναι άλλος αμαρτωλός Αμαρτωλός είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει αλλά δεν το κατάλαβε και τρέχει αμέσως να πάνε αξιομολογηθεί. Του ξέφυγε επάνω στα νεύρα του μπορεί να πει μια κουβέντα, μπορεί να του ξεστόμισε κανένας λόγος απρεπή. μπορεί σαν άνθρωπος να σκέφτηκε να πέρασε μια σκέψη απρεπή από το μυαλό του. Άνθρωπο είναι. Αμαρτωλός τρέχει να αξιολογηθεί, να καθαριστεί. Αυτός είναι ο αμαρτωλός. Ο ασεβί스 όμως είπαμε είναι εκείνος που δεν θέλει να απομακρυνθεί από την αμαρτία. Την θέλει την αμαρτία, την απολαμβάνει την αμαρτία, την ευχαριστιέται την αμαρτία, δεν θέλει να αποκοπεί από την αμαρτία. Τι άλλο στοιχείο έχει, έχει ο ασεβή, ο, ο ασεβής, είναι γεωμάτο λέει αμαρτία, Έτσι λέει. Τα μάτια του αμαρτωλά. Η γλώσσα του αμαρτωλεί. Τα χέρια του αμαρτωλά. Η καρδιά του αμαρτωλεί. Τα πόδια του αμαρτωλά. Τα θυμάστε, εδώ πέρα μα τα άπαινε. Ο του, η ματιά του λέει οφθαλμό βριστού. Η γλώσσα του, γέμια αδικίας. Η γλώσσα του, αδικία. Βλαστήμια. Τι σου φταίει ο Χριστός, πέσα μου, τι σου φταίει. Τι σου φταίει η Παναγιά μα. Τι σου φταίει ο Τίμιο Σταυρό. Τι σου φταίνει οι Αγίοι, τι σου φταίνει η Εκκλησία, τι σου φταίνει οι Παπάδες, τι σου φταίνει, τι σου φταίνει, η γλώσσα του γλώσσα αδειγείας, η καρδιά του εργαστήρι του σατανά. Μέσα στην καρδιά του κατεργάζεται όλη τη σαπίλα της αμαρτίας. Το μόνο που σκέφτεται, το μόνο που εργάζεται, το μόνο που ασχολείται, το μόνο που τον ξαχρυπνεί, το μόνο που τον κάνει να εργάζεται συνεχώς, είναι η αμαρτία. Πώς τα αμαρτήσει. Και είπαμε, είπαμε, είπαμε. Δεν φτάνει που έπεσε, δεν φτάνει που γελάει, αμαρτάνει και γελάει και ευχαριστιέται, αλλά κάνει και κάτι άλλο ο Κάνει και κάτι άλλο. Και εδώ ψαχτείτε, ψαχτείτε, ψαχτείτε. Ψαχτείτε, να ψαχτούμε όλοι. Θέλει να αμαρτήσουν και οι άλλοι. Δεν φτάνει που αμάρτησε ο ίδιο, θέλει να κάνει και του άλλου να αμαρτήσουν. Και γι' αυτό είδατε πόσε φορέ και εμεί οι χριστιανοί, ε? Άρε αυτό άρε ψευτό, χριστιανοί. άμα έρθει ο Κύριος Θεέ μου, τι θα βρεις, τι θα βρεις, τι θα βρεις, λέρα θα βρει αδερφοί μου, λέρα σαπίλα θα βρει επάνω στη γη. Και οι χριστιανοί αλοτριώθηκαν, δεν υπάρχουν χριστιανοί πλέον. Γιατί το λες αυτό, θα σας πω γιατί το λέω αυτό, πόσες φορές, πόσες φορές, ε, σε ένα γιορτάσει μέρα Παρασκευή, τώρα Σαρακοστή το Αγία Αντρέα μεθαύριο, θα δει τι θα γίνει, το Αγία μεθάβριο, μεθαύριο μεθαύριο, θα πας φάτε ούλη φάτε ούλη, το λέω εγώ ποιος το απαιτείς εσύ εσύ είσαι, ποιος είσαι εσύ ποιος είσαι εσύ που δίνεις εντολές αλλά είσαι ο ασεβής εσύ και όταν ακούτε τέτοιους αδερφοί μου κρυφτείτε, κρυφτείτε Α είναι παπάς είναι δεσπότης, α είναι οτιδήποτε. Κρυφτείτε. Όταν ακούσεις εγώ, ποιος εσύ, εδώ έχουμε εκκλησία, δέχουμε έχουμε κανόνες εκκλησίας, εδώ έχουμε αγία γραφία, ποιος εσύ, παπά, δεσπότης, πατριάρχης, δεν, δεν με νοιάζει ποιος είσαι. Υπάρχει νόμος Θεού, υπάρχει νόμος εκκλησίας. Τρώμε, ποιος το είπε ότι τρώμε, επειδή λέει είναι ο προστάτη, όμω, τίποτα, λάθο. Ποιο το είπε αυτό. Ποιο το είπε αυτό. Ούτε ψάρι που λένε, παπά, ήταν λέει ψαρά και τρώνε ψάρι. Και άλλοι ήταν ψαράδε. Και ποιο είπε ότι όποτε γιορτάζουμε, κανα ψαρά θα τρώμε ψάρια. Ποιο τα λέει αυτά τα πράγματα. Και ο άλλο που πρέπει να τρώνε κρέα, δηλαδή. Ό,τι επάγγελμα έκανε ο καθένα, θα τρώμε και το αντίστοιχο. Ποιο τα λέει αυτά. Δεν έχει αδερφή μου. Δεν έχει ψάρι. <Κι> Το γιατρέα <Άγινε> δεν έχει ψάρι. Λάδι έχει. Τι είπατε. <Κι> Ποιοι καλεσμένοι. <Κι> τι σε νοιάζει σε έναν τι θα κάνει καλεσμένοι. Τι <Κι> σε νοιάζει Τι σε νοιάζει σε έναν τι θα κάνει καλεσμένοι. <Κι> εγώ τι θα κάνω. <Κι> Αν να με ρωτήσει εμένα τι θα κάνω εγώ, τι μόθε, εσύ τι θα κάνει, τι θα σου πω. Θα σου πω τι θα κάνουν τι καλεσμένοι. Ας να κάνουν τι θέλουν καλεσμένοι. Ο καθένας να δώσει λογαριασμό για την ψυχή του. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν έχει ψάρι, αδερφοί μου, Τα τ'άχω ξαναπεί. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, έχει μαλλιάσει. Φέρε, ρε, γεράσι, με φέρε το πιδάλιο, φέρε το πιδάλιο, φέρε το πιδάλιο. Μη μιλάτε, μη μιλάτε. Εγώ δεν σας μιλάω λόγια του Τιμόθεου. Μην μιλάτε. Δεν θέλετε φάτε. Εγώ τι μου λέω. Εμένα μην μου γρυνιάζετε. Όποιος θέλει έσπανε να φάει. Να σας το διαβάσω και μέσα από το πιδάλλιο απ απ για να ηρεμήσετε. Λοιπόν, δεν μιλάτε, μιλάτε, πόσες μιλάτε, αφού σας ακούω. Αν τί δεν ακούω. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα τι λέει. Βλέπετε καλά, γέρασε. Λοιπόν. Ακούτε λοιπόν, εντεσνηστίες, να το σημειώσω κιόλας να μην το ψάχνω, γιατί το έχω πει 200.000 φορές, εντεσνηστίες των Χριστούγενών, ποια είναι τα Χριστούγενά, το Χριστούγενά, και των Αγίων Αποστόλων την νηστεία μεθαύριο, Ξέρετε την ιστορία του Αγίου Αποστόλου, μπράβο, εφέτος είναι μικρή, γιατί παίζει εφέτη ε, αργά το Πάσχα, δύο μέρες μόνο. Mm. τρίτη μεν και πέμπτη, ανοίξτε τα αυτιά σας καλά, τρίτη μεν και πέμπτη γίνεται κατάλυσης εις έλεον και ίνων και όχι εις οψάριον. Ελάτε παρακαλώ, έλα εδώ Γεράσιμη να διαβάσει και εσύ σε παρακαλώ, έλα εδώ, okay. έλα εδώ σε παρακαλώ, okay. μην μιλάτε σε παρακαλώ, okay. το διαβάσει κι άλλο. Okay. είναι στη σελίδα 95, στο κάτω μέρος, σας παρακαλώ, okay. διάβασε εδώ, που το, το έχω σημειώσει, μάλιστα, ενδενιστή του Χριστού γενών και τον Αγίων Αποστόλων, Τρίτη μεν ναι, και πέμπτη γίνεται η κατάλληση σε έλεο και ίνου και όχι στο ψάριο κατά του τυπικών της δέ και τετάρτης και έτσι, μετά, λέξεις, πέμπες. Πέμπες. Το ακούσατε όλοι Το ακούσατε όλοι παρακαλώ Να το ξαναπώ μια φορά Ελάτε και μια γυναίκα από να το διαβάσει Έλα εδώ πάνω πάνω Έλα εδώ Έλα δώ, Έλα το διαβάσει. Έλα σας παρακαλώ <σταλείως> δούμε, το Δεν πειράζει Δεν πειράζει όσο τώρα Από τι που έχω θυμιώσει Ναι, ναι, εντερμιστεί εσού, του, των Χριστού Γενών και των Αγίων Αποστόλων Τρίτη, Τρίτη. Τρίτη. Ναι. Και πέμπτη γίνεται κατάλυση εις έλεων και είνων και όχι εισοψάριων Καταλάβατε <σταλείως> Λοιπόν, συνεχίζω τώρα Συνεχίζω τώρα, προσέξτε <σταλείως> Μια στιγμή, <σταλείως> περιμένετε να τελειώσω Μια στιγμή μια στιγμή Να ολοκληρώσω και αμέσως μετά με ρωτάτε τι θέλετε Προσέξτε παρακαλώ Βέβαια δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό Γιατί θα χάσουμε το μάθημά μας Αλλά να το τελειώσω μια στιγμή μια και το ρωτήσαμε Λοιπόν <κυρίζει> Την Δευτέρα, Δε, Τετάρτη και Παρασκευή Νηστεύομαι από έλεον και ίνων Έτσι, δεν τρώμε λάδι Και μόνον είπαμε Σαββάτο και Κυριακή, τι το λέει αλλού αυτό. Μόνο Σαββάτο και Κυριακή τρώμε ψάρι. Ορίστε κυρία Να σα πω, ναι. αυτό που λέει το πιδάλι το σεβόμαστε. Αλλά στην εκκλησία οι ιερεί που διαβάζουν το βιβλίο των Ιστιών, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Ποιο είναι το βιβλίο των Ιστιών, δεν ξέρουν οι ιερεί το βιβλίο και μα λένε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή καταλήγεται το ψάρι. Γιατί άλλο λοιπόν. δηλαδή, βιβλίο το Να σε απαντήσω. Να απαντήσω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κυρία μου δεν ξέρω τι λένε οι ιερεί στην Εκκλησία. Κι ούτε με ενδιαφέρει. Και όταν έγινα ιερέα, δεν πήγα να γίνω παπά του καθενό παπά. Εγώ έγινα παπά του Χριστού. Λοιπόν, και για μένα, όταν εγώ έγινα παπά, έδωσα όρκο σε τούτο το πιδάλιο που κρατάω στα χέρια μου, γιατί αυτό είναι ο κανόνα τη Εκκλησία. Τι λένε οι παπάδε και τι λένε οι δεσποτάδε, να πάνε να κάνουν καλά οι ίδιοι. Εγώ βρίσκομαι σε αυτό το βήμα, σας το έχω ξαναπεί, για να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια ανεπηρέαστος από ό,τι λένε οι παπάτε και τα πολλάδες. Το πού το βρήκε ο παπάς και ποιος το Να σας διαβάσω κάτι άλλο που λέει ο Γιος Νικόδημος εδώ. Θέλετε να σας διαβάσω κάτι άλλο. Προσέξτε παρακαλώ. Γιατί παίζει ρόλο. Ακούστε λοιπόν άσχετο από την ιστορία. Τώρα μόλι το είδα εντεύθενουν γίνεται φανερόν πόσον αξιοκατάκριτοι είναι εκείνοι όπου εγέμοσαν τα νεοτύποτα ορολόγια αποκαταλύσεις ίνου και ελέου βαλμένα όχι μόνον εις τους μεγαλονύμους Αγίους αλλά και εις Αγίους μικρού ονόματος και υπήν απλός υπήν εις αδοξολογή Καταλάβατε. Επιάσατε το νόημα. Έτσι. Ο καθένας λοιπόν άμα θέλει να προσθέτει, ας προσθέτει. Είναι δικός του λογαριασμός. Εγώ σας είπα εδώ βρίσκομαι να ακούσετε την αλήθεια. Δεν θα κρίνω τους παπάδες, δεν θα κρίνω τους δεσποτάδες. Σας επαναλαμβάνω δεν σέβομαι και δεν υπακούω στους παπάδες και στους δεσποτάδες. Εγώ υπακούω εδώ. Αν μου φέρουν και εκείνο ένα πηδάλιο της εκκλησίας εγκεκριμένα εδώ, αν τα στραβάσω να δεις ότι τρώμε και κρέας τη Μεγάλη Σαρακοστή, Τα πω μάλιστα να φάτε κρέα. Εγώ δεν μου φέρανε ούτε πιδάλιο μου φέρανε ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα ο καθένας α κάνει ό,τι νομίζει. Εγώ το βρήκα, σας το διαβάζω και επιμένω επάνω σε αυτό. Έλειξε το θέμα. Λοιπόν. Φεύγουμε από το θέμα αυτό. Το σημείωσα και όλο για να το βρίσκω και γρήγορα. Αυτός λοιπόν είναι ο Ασεβής. Ο Ασεβής ο οποίος είπαμε ευχαριστείτε την αμαρτία, την απολαμβάνει. Αυτός ο οποίος διεκδικεί δικαιώματα στην αμαρτία. Είδατε τι έγινε με τους ομοφιλόφιλους. Ε, έχουμε δικαιώμα, λέει. Έχουμε δικαιώμα. Να ο Ασεβής, βγήκε στη τηλεόραση Τι να πεις, τι να πεις Τουλάχιστον να είχαν στοιχειώδη ντροπή Στοιχειώδη ντροπή Στοιχειώδη ντροπή Στοιχειώδη ντροπή που χάθηκε η ντροπή Χάθηκε εντελώς χάθηκε Σιγά σιγά θα βγουν και οι κτηνοβάτες στους δρόμους Να σπίσουν και εκείνοι δικαιώματα Να πηγαίνουν με τα γελάδια και με τα μουσκάρια και με τους κατσίκες Εκεί θα καταντήσουμε Εκεί θα καταντήσουμε. Αυτή είναι η συφορά του αιώνα μας. Να διεκδικήσει και ότι είναι, ότι, ότι είναι, ότι είναι φυσιολογική, φυσιολογική ραράτσα ρα, ρα, κεκίνιο. Να πιέσει τα κτίνια. Εκεί καταντήσαμε. Θέλει δικαιώματα ο Ασεβής. Δεν φτάνει ότι κατά πατή παραξηγήθηκαν λέει, γιατί του είπε ο Χριστόδουλος, καλή του ώρα του ανθρώπων του είπε ότι έχουνε κουσούρι. Το παρα, το, το, λες και είναι, είναι τι, τι να πούμε δηλαδή, έχουμε πάει, έχουμε μυρλαθεί εντελώς, έχουμε χάσει το μυαλό μας, το χάσαμε το μυαλό μας, έχουμε παλαβώσει. Τώρα ο κόσμος μυρλάθηκε. Το φυσιολογικό λέγεται παραφύσιν και το παραφύσιν έγινε φυσιολογικό. Εκείνο, εκεί φτάσαμε τώρα να αναρωτιέται τώρα το αντρόγινο μήπως έπρεπε να παντρευτούν για γυναίκα να πάρω έναν άντρα; και, και φτάσαμε τώρα μήπως φυσιολογικότερο είναι να πάρω έναν άντρα να παντρεύεται έναν άντρα και μια γυναίκα μια γυναίκα και, και, και, και έχουμε μουρλαθεί τελώς αυτός είναι ο ασεβής διαλαγεί πλέον την αμαρτία του ασεβής <και> θέλει να κάνει και τον άλλο να αμαρτάνει παραμένει αμετανόητος, γελάει, κοροϊδεύει, εμπέζει το Ευαγγέλιο. Εμπέζει και κοροϊδεύει τους εκπροσώπους του Θεού. Για να δούμε τώρα παρακάτω. Προσέξτε τώρα, γιατί μας έφυγε λίγο η ώρα. Τώρα φεύγουμε από το να και πάμε και πάμε σε ένα άλλο σημείο. Ακούστε και θα καταλάβετε. Και θα σας εξηγήσω μετά. Διαβάζω. Ιε, παιδί μου, φύλασε νόμους πατρός σου και μία πόση θεσμούς μητρός σου. Άφαψε δε αυτούς επισήψη χίλια και εγκλείωσε περισσότερα χείλο. η αν περιπατήσει επάγου αυτήν και μετασού έστω ως δαν καθεύδεις φιλασέτωσε ή να εγυρωμένος συλλαλήσει ότι λήχνος εντολή νόμου και φω. «Οδός ζωής και έλεγχος και παιδεία». Εδώ τι μας λέει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος του Κυρίου. Μας λέει το σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε σε αυτά τα οποία μας κληρονόμησαν οι γονεί μα, οι ευλογημένοι γονεί πώς Όσοι οι άνθρωποι ευτύχησαν να έχουν γονεί ευλογημένους, ανθρώπους της Εκκλησίας, ανθρώπους του Θεού, έστω και αγράμματος. Ο Θεός δεν μοιράζει πτυχία. Ούτε θα μας βάλει στο παράδεισο εάν έχουμε πτυχίο. Αντίθετα, οι παραμορφωμένοι μάλλον κλείνουν προς την κόλαση. Αυτό δείχνει η κατάσταση. Οι αμόρφωτοι είναι αυτοί οι οποίοι κλείνουν προς τον Παράδεισο. Αυτοί έχουν μια φυσική ροπή προς τον Θεό. Αυτούς λοιπόν, τους προπάτορές σου, τους ευλογημένους γονείς σου, λέει ο Κύριος, να τους θυμάσαι, και να εκτιμάς τις συμβουλές τους. Και μου λένε, και εμένα φαντάζομαι οπωσδήποτε και σε άλλους, είχα έναν Πατέρα ο τον ανατοναπαύσει, θυμάμαι εκείνη την κουβέντα που μου είπε, τι θυμάται, εδώ και 50 χρόνια, και 60 χρόνια, και 70 χρόνια θυμάμαι λέει τι μου είπε. Έμεινε, έμεινε χαραγμένος ο λόγος του Πατέρα, ας γύρασε το παιδί. Ας χέρασε. Ας είναι και αυτός πλέον στα πρόθυρα του θανάτου. Θυμάται ακόμα την κουβέντα που του είπε ο πατέρας του. Την παρακαταθήκη εκείνη που του έδωσε. ΙΕ, φύλασε νόμους πατρός σου. Παιδί μου, φύλαξε λέει, κράτησε καλά. κιμίλιο ιερό. Αγία Γραφή. Είναι ο νόμος του Πατέρα Σου. Αυτό που σε δίδαξε, αυτό που σου έμαθε, ήταν σοφός άνθρωπος. Και μιλάει φυσικά για αυτούς τους ευλογημένους ανθρώπους οι οποίοι ευτύχησαν να έχουν, είπαμε, γονείς πνευματικούς. Γονείς οι οποίοι τους κληρονόμησαν παρακαταθήκες αιώνιες. Γονείς οι οποίοι ήξεραν ότι τα παιδιά που του έδωσε, του τα έδωσε ο Θεός και δεν είναι δικά τους Σε το έχω πει κι άλλη φορά οι παλαιοί αγράμματι ναι αγράμματι, αγράμματι. Ε, του Θεού λέει πόσα παιδιά έχεις έξι του Θεού εφτά του Θεού πάει του Θεού τώρα πόσα παιδιά έχεις δύο τα καμάρια μου δύο, δύο Περίμενε, φανταστείτε τα καμάρια σου. Περίμενε, ετοιμάσου. Ετοιμάσου να κλάψεις. Δικά σου δεν είναι. Το Θεό τον έβγαλες από τη μέση, δεν τον θέλεις. Α, η τα παιδιά σου τη νύχτα, τη νύχτα, τη νύχτα, τη νύχτα, θα σε ψυχοβγάζουν, θα στη την ψυχή σου. Τη νύχτα θα στη την ψυχή σου. Την νύχτα που θα κάθεσαι με, με κομμένη την ανάσα να περιμένεις πότε θα ακούσεις το κλειδί στην πόρτα να ακούσεις «ήρθε», «ήρθε», «δε», δεν ήρθε, «Τι είναι», « Πού είναι», «Ποιος είναι», «Ποιος είναι», «Μου το φέρανε», «Κομμάτια μου το φέρανε». Πού είναι», στα ναρκωτικά είναι», « Στο μηχανάκι» είναι, πάμε, τρέχει, το φερανε που ειναι στα ναρκωτικα ειναι στο μηχανακι ειναι πάνω τρεχει το τηλέφωνο βαρύ. Πού! Μένεις, μένει με κομμένη την ανάσα. Δικό σου δεν το θέλεις. Δικό σου δεν το θέλεις το παιδί. Έτσι δεν είπες Το παιδί μου δικό μου είναι το παιδί μου Παλιά ο πατέρας ο δικός σου Έλεγε ναι, το παιδί μου Έλεγε του Θεού το παιδί Έτσι έλεγε Και ο Θεός το φύλαγε Και ο Θεός το έσκεπε Και ο Θεός το χαήνταν Και ο Θεός ξυπόλυτο ήταν το παιδί Ξυπόλυτο ήταν με τα γκάθια, με τα φίδια περπάταγε Και ο Κύριος δεν το άφηνε Τα φίδια να το τσιμπήσουν Δεν το άφηνε δεν είναι υπερβολή αυτό που σας είπα. Δεν είναι υπερβολή. Θυμάμαι, το έλεγα, το έλεγα προχτές πέρα σε ένα κήρυγμα, στις ητιέ, το έλεγα. Ερχόταν όταν, ήταν, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, θυμάμαι ερχόταν στο σπίτι μου μια γιαγιά. Ερχόταν εδώ από την Αγιά, έξω ήταν, εκεί έμενε. Αυτή ήταν πρόσφυγας μικρασιάτης, αγία ψυχούλα, αγία γυναίκα. Και μα έλεγε πώς μεγάλωσε τα παιδιά της όταν πρωτοέφυγαν εκεί το 22 που φύγανε πρόσφυγε από τη μικρασία Ασία και ήρθαν εδώ. Και τι μα έλεγε, λέει εγώ, τέσσερα-πέντε παιδιά, νομίζω πέντε παιδιά είχε. τον κοντά στο άλλο ήταν. Μικρούλια. Πέθανε ο άντρα στάφισε τα άφησε μωρά παιδιά. Και αυτή λέει, έπρεπε να πάει να δουλέψει. Έπρεπε να πάει να δουλέψει. Έφευγα, λέει, του ετοίμαζα το, το γάλα του. Τα μεγαλύτερα άφηνα λέει και το μικρό, το γάλα του και εκείνο, τα μεγαλύτερα θα πήγαινα στο σχολείο, το μικρό έμενε πίσω μόνο του, τα στάρωνα λέει όλα στο κεφάλι και έφευγαν. Και είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Είχα το κεφάλι μου ήσυχο, αυτό μου το έχει πει η ίδια που σας λέω. Κάποια μέρα λέει γύρισα. Και είδα λέει το μικρό τρομαγμένο, το μικρούλι, δεν μπορει να μιλήσει ακόμα, φανταστείτε, ήταν ένα, ένα, ένα δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ου, ου, ου, ου. Λε, τι είναι, τι είναι, τι είναι, Έκλαιγε αυτό, τρομαγμένο ήτανε, αναγκάστηκε την άλλη μέρα να μην πάει στη δουλειά, να κάτσει να δει τι συμβαίνει. Και είδε λέει, όταν το μικρό έμεινε μόνο του στο σπίτι, είδε ένα φίδι τεράστιο, λέει, να βγαίνει από το κρεβάτι, από κάτω, Επήγαινε, επήγαινε δίπλα από τα πόδια του παιδιού, επήγηνε ανέβαινε στο τραπέζι του το γάλα του παιδιού, του τόπείνε το γάλα και το παιδί έμεινε αγιστικό. Και άγγελο κυρίω, φύλαγιο το παιδί. Άγγελο κύριο. Είδε στη σημαίνει του Θεού, είδε στη στιγμή του Θεού. Είδε τι σημαίνει να σταυρώνεις το παιδάκι σου και να του λες Άγγελε κυρίως, φύλαξε το παιδί μου. Δεν σημαίνει. Εσύ τώρα το παιδί σου το αμόλυσε, το ξαμόλυσε να γυρνάει τη νύχτα, άϊδε τώρα μαζεψέ το. Άιντε τώρα δεν ήθελες τον κύριο. Δεν ήθελες να λες, δεν ήθελες να λες του Θεού τα παιδιά, είναι δικά σου τα παιδιά, ε, ε ετοιμάσαι, Ετοιμάσου, ακόμα έχουμε εκπλήξεις, οδυνηρές εκπλήξεις. «Παιδί μου, φύλαξε νόμους πατρός σου». αυτή είναι η γονή σου αδερφή μου. Και αυτούς τους γονείς που ευτυχήσατε εσείς να έχετε, φυλάξτε τους νόμους. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. «Φύλαξε, παιδί μου, νόμους πατρός σου». Αυτά που σου έλεγε, που σου ο πατέρα σου, να κάνεις το Σταυρό σου, να κάνεις την προσευχή σου, πριν βγεις έξω στον δρόμο, να κάνεις το Σταυρό σου, να σταυρώνεις την πόρτα σου. Ό,τι σου έμαθε εκείνος ευλογημένος, μην τα ξεχάσεις, είναι Ευαγγέλιο αυτά. Αγράμματος ήτανε. Πρόβατα βόσκαγε. Ε, αλλά, ήρες η πηγαία πίστη προς τον Θεό. Ήξερε, ήξερε τι ήξερε, αυτό που δεν μάθανε τα τομάρια τα σημερινά, δεν το μάθανε. Ήξερε όταν ακούει την καμπάνα, να βγάζει το καπελάκι του και να κάνει το σταυρό του. Ευλογημένος άνθρωπος. Φόβος Θεού. Σήμερα, α, πάει αυτό. Πάει αυτό. Ήξερε όταν έβλεπε η ιερέα στον δρόμο να βγάζει το καπέλο του και να ασχύει να του φύλλει το χέρι. Σήμερα πάει αυτό. Πάει και αυτό. Η πηγαία πίστης και αγάπης, αγάπη προς τον Θεό. Φύλασε παιδί μου όμως πατρός σου. Είδες τι λέει. Φύλαξε αυτό που σου έμαθε ο πατέρας σου. Και μία πόση θεσμούς μητρός σου. Και αυτά που σε δίδαξε η μάνα σου κορίτσι μου. Πρόσεξε τα, φύλαξε τα. Φύλαξε τα. Δεν σε αγαπάει κανείς, πέστημε και στα παιδιά σας εδώ, κανείς δεν σε αγαπάει όσο σε αγαπάει ο πατέρας και η σου, κανείς. Ξέρετε γιατί το φανάξω αυτό, το φανάξα, ξέρετε γιατί, γιατί ερχόνται κάτι τσουγδέλια, ερχόνται κάτι τσουγδέλια, κάτι παιδάκια, «Αα, λέει η λέει, όσο με αγαπάει ο φίλος μου», λέει, «Δε μ' αδάπησαν τότε η δική». Αν του δώσει δυο χαστούκια, δώσει δυο χαστούκια. Αν του φέρεις δύο-τρεις φούρλες γύρω-γύρω να ξυπνήσει το μυαλό του γιατί έχει, έχει μουρλαθεί. Το μουρλανε, ο έρωτας το μουρλανε, το βάριστο στο κεφάλι. Δεν είστε καλά του. Φύλασε παιδί μου νόμους πατρόσου σου και μία από θεσμού μητρό σου. Α, λέει, εγώ, αγάπη, λέει σαν αυτή δεν έχω σαν να νιώσει. Αύριο πλένε αύριο κλαίνε <Κι> πολλοί το έπανε ξέρετε τι έχουμε τώρα ε, έχουμε διαζύγια σε δύο μέρες το ξέρετε αυτό είναι καινούριο κόλπο αυτό σε δύο μέρες πατρεύεται την Κυριακή και την Τρίτη χωρίζει το ξέρετε αυτό <Κι> ναι είναι αλήθεια είναι αλήθεια, <Κι> είναι αλήθεια. <Κι> 3, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια προγραμιαίες σχέσεις βρώμικες αγάπες, αγάπες, αγάπες, αγάπες πατρευτήκανε σε δύο μέρες χωρίσανε έχω τώρα δύο περιστατικά τέτοια, δύο, δύο παρακαλώ απανοτά, δύο, σε δύο, τρεις μέρες, μπαμ μπαμ ρε παιδιά, εσείς σας πώς μοσ, είστε ερωτευμένοι εσείς δεν τα βρίσκουμε, μα δέκα χρόνια τα βρίσκατε και τώρα δεν τα βρίσκετε Α, δει τώρα πάει αυτό είναι μία από συ θεσμούς σου τι λέει παρακάτω. Προσέξτε μας φεύγει η ώρα. Θα σας κυνηγάω μετά. Λοιπόν. Άφαψε δε αυτούς. Άφαψε δε αυτούς. Επισύψι χίλια παντός. Τα λόγια λέει του πατέρα σου και της μάνας σου. Χάραξέτα. Χάραξέτα. Πώς χαράζουν την πέτρα με το σκαρπέλο. Έτσι. Χάραξέτα επάνω στην καρδιά σου. Χάραξέ τα, λόγια αυτά που σου είπε ο πατέρας σου και η μάνας. Άφαψε δε αυτούς επί σύψυχή, με τέτοιο χάραγμα που όσα χρόνια και αν περάσουν να μην σβήσουν ποτέ. Και πάντα να τον θυμάσαι, και πάντα να τον θυμάσαι, και πάντα να συγχωράς την ψυχή του και πάντα να κάνεις τα τρισάγια του γιατί σε αυτόν τον πατέρα και σε αυτή τη μάνα οφείλει αυτό που είσαι αν είσαι τίποτα οφείλει, ό,τι καλό έχεις σε αυτούς τους, τους, τους εμπλογημένου γονείς που είχες άφαψε αυτούς επί διαπαντός και εγκλείωσε περισσότερα χείλο τι κάνεις όταν παίρνεις ένα χρυσαφικό τι κάνεις Παίρνει κανένα σταυρό, χρυσό, κανένα κολλιέ, χρυσό, τι κάνεις, το βάζεις εδώ πέρα και σηκώνεις και το κεφάλι σου ψηλά και πας έτσι, κορδομένη εκεί, να βλέπουν όλοι το σταυρό, το χρυσό, να βλέπουν όλοι το κολιέ. Έτσι λέει και εδώ, τρόπος του λέγειν, κρέμασε λέει αυτά που σου είπε ο πατέρας και η μάνα σου, σαν κολιέ. Εδώ. Καμάρωσε δηλαδή! Καμάρωσε για αυτά που έμαθε από τους ευλογημένους τη γονή σου. Μην δρέπεσε. Γιατί σήμερα είδατε φτάσαμε στο κατάτημα αυτό. Ντρέπονται σήμερα. Είδε πω μιλάει για τον πατέρα του. Εσύ τα φταίει όμω. Εσύ τα φταίει. Είδε πω μιλάει για τον πατέρα Ο γέρος μου λέει. Ο γέρο μου. Ο γέρο. Γριά. Η γριά. Ε. Για τον Τενεκέ. Για τον Τενεκέ για πέταμα, για τα σκουπίδια εσείς θέτε όμως εσείς θέτε εσείς ακολουθήσατε τα νέα παιδαγωγικά μέτρα εσείς δεν τα ακολουθήσατε ήρθε κάποτε μια α λέει εγώ λέει με συγχωρείς πακούλη εγώ, εγώ δεν επιτρέπω λέει στο παιδί μου να με πει μαμά πως σε λέει κυρά μου α εμένα λέει με λέει Γεωργία Γεωργία Γεωργία γιατί δεν είναι μάνας σου δεν είσαι μάνα της παιδάκι μου. Α, όχι, λέει, εμείς εδώ έχουμε άλλο κλίμα, λέει. Δεν θέλω το παιδί, λέει, να αισθάνεται τρομοκρατημένο μεταξύ πατέρα και μάνα. Τι λες, Μωρί. Τι λες, Μωρί. Τι λες, Μωρί. Δεν τρέπεσαι λίγο. Αυτά τα καινούργια παιδαγωγικά μέτρα μας φάγανε και βγήκαν τα παιδιά και μουρλαθήκανε και έχουν πάρει καβαλίσαν τα καλάμια και γυρνάνε από εδώ και από εκεί σε λέει γεωργία. Να μην υπάρχει ο σεβασμός προς τους γονείς. Ε τότε πως θα σε σεβαστεί το παιδί. Πως θα σε σεβαστεί. Πλοτσές θα σου δίνει μεθαύριο. Πλοτσές και να μην μιλάς και καθόλου και να λες και ευχαριστώ. Και ευχαριστώ να του λε Να τον σέβεσαι. Είδες σε λέει εδώ. Να τον σέβεσαι. Αυτό που σου είπε χάραξε το μέσα σου. Φύλαξε το. Έχει πείρα. Πώς θα δείξεις άμα λες το παιδί σου το ίδιο το παιδί σου να σε λέει Γεωργία πώς θα σε θεωρήσει μάνα και σοφή μάνα πώς θα σε θεωρήσει μάνα της <Συλίκη> ό, <Συλίκη> ότι ότι, ότι, ότι αυτό που του είπε η μάνα του θα το σεβαστεί πώς θα το σεβαστεί αφού είναι φιλενάδο δεν είναι όπως υπολογίζεις την κουβέντα που θα σου πει φιλενάδα που μεθάβριο θα την ξεχάσεις μετά από λίγο έτσι θα ξεχάσεις και τη μάνα σου την παρακαταθήκη ενώ αν έχει σεβασμό ότι η μάνος είναι σοφή, σοφότερη από σένα παιδί μου. Δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις, όχι δεν ξέρεις. Είσαι παιδί, είσαι αμάθητο, είσαι μικρό. Πατέρα σου είναι 50 χρονών, η μάνα σου είναι 40. Φωτισμένοι πλέον. Άρχισαν, μπήκαν στην στη πύρα τη ζωής. Ξέρουν να σου μιλήσουν. Ά, λέει. Άρα λοιπόν ποιο ταίει η μάνα φταίει. αφάψε επίσυψυχή διαπαντός και τρέμει, μη, μη ντρέπεσε τον πατέρα σου και τη μάνα σου τα λόγια του, μη ντρέπεσε να το πει, μη ντρέπεσε να καμαρώνεις γιατί ο πατέρας σου σε διδάσκει και η μάνα σου σε διδάσκει να καμαρώνεις και να το λε, χωρίς να κοκκινίζεις δηλαδή ναι έχω τον πατέρα μου με διδάσκει αυτός ο ευλογημένος ο σοφός άνθρωπος έχω τον πατέρα μου, να καμαρώνεις για τον πατέρα σου εκλείωσε περισσότερα τραχύλο, κρέμασε τον μπροστά εδώ τα λόγια του πατέρα σου, να το βλέπει ο κόσμος το βλέπει ο κόσμος, να καμαρώνεις όπως καμαρώνεις για τα χρυσαφικά αποφοράς της η νίκα αν περιπατείς αυτήν και με τα σου έστω όταν λέει περπατάς στον δρόμο και εκεί να σε ακολουθεί η συμβουλή του Πατέρα σου τι σε έμαθε μην πλανάσες το δρόμο μην κοιτούν τα μάτια σου από εδώ και από εκεί να περπατάς κειμένος να περπατάς κυφτή ε, δεν στάπανε δε ναι. να προσπαθήσεις να ξέρεις πως γελάς να μετράς τα λόγια σου του Πατέρα σου συμβουλές δεν είναι αυτές Τι μάνα σου δεν αυτές συμβουλές ε, λοιπόν, μην τι και στον δρόμο που θα συναντήσεις κάποιον και πως περπατάς να μετράς και τα βήματά σου να μετράς και τα λόγια σου να μετράς και τα βλέματά σου να μετράς και τη συμπεριφορά σου όλα η νίκα αν περιπατείς επάγω αυτήν και μετά σου έστω τη συμβουλή λέει του πατέρα σου πάρτη τη συνοδοιπόρο στη ζωή σου όταν περπατάς ως να καθέβεις φυλασέτωσε είναι εγυρωμένος η λαλίση και όταν πας να κοιμηθείς και πάλι πάρτινε τη συμβουλή του πατέρα σου κοιμηθείτε μαζί αγκαλιά εκεί και στον ύπνο σου ακόμα γιατί ήταν λόγος Θεού αυτό που σου μαθε ήταν συμβουλή Θεού ήταν Αγία Γραφή μην του αφήσεις να ξεχαστεί το λόγο του πατέρα σου βλέπετε γιατί μας τα λέει αυτά η Αγία Γραφή? δεν καταλάβατε για να μα τονίσει μου τον σεβασμό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τους γονείς του. Mm. Γι' αυτό ζωντανε mm. το σεβασμό. Mm. αλλά σας είπα mm. αν καταντήσανε τα παιδιά, εγώ δεν τα κατηγοράω τα παιδιά mm. αν καταντήσανε εσείς φταίτε οι μεγάλοι εσείς, να μην τα καταδυναστεύσετε, γιατί ποιος καταδυναστεύθηκε εσύ που μεγάλωσες, σωστά, μέσα στο σπίτι, έστω και αν και δύο χέρια ξύλο, έστω και αν έφαγες και μερικά χαστούκια, σημαίνει ότι καταδυναστεύτηκες. Σημαίνει ότι καταδυναστεύτηκες. Δεν διδάχτηκες; Γιατί. Να που φτάσαμε. Να που φτάσαμε. Τραβάτε να τα μαζέψετε με τα σκουλαρίκια και με τα βραχήλα, τα αγόρια σας. Τραβάτε να τα μαζέψετε εκεί. <Δραβάτε>, τραβάτε με τις κοτσίδες, λες και είναι γυναίκες, λες και είναι κορίτσα. Για τραβάτε με εκείνα τα ζελέ, με εκείνα τα μαλλιά που, που τα κάνω σαν σα, σα δαιμόνους επάνω, με τα, με τα κέρατα επάνω, για πήγαινε τα μαζέψεις. Ποιος, ποιος, ποιος φταίει, ποιος, ποιος φταίει, εκκλησία, παπάδες, όχι, όταν είναι καιρός να κατηγορήσω τους παπάδες και την εκκλησία το κάνω και το ξέρετε πολύ καλά, εδώ δεν φταίει εκκλησία. Φαίνεται εσείς οι ίδιοι. Εσείς τα μεγαλώσατε τα παιδιά σας έτσι. Α, μπράβο. Πολύ σωστά. Δεν πάει γιατί δεν τα πάτε. Γι' αυτό. Μπράβο. Ας το παιδί να κοιμηθεί. Εσείς τα λέτε στην εξωμονόητα. Μου τα λέτε. Ας το παιδί να κοιμηθεί. Τι το συγκλώνει. Σιγά. Και άμα δεν πάει στην εκκλησία και τι έγινε. Και τα λέτε εσείς οι δίθεν χριστιανές και κατά τα άλλα α δεν είμαστε ασεβείς, ε. Αυτό δεν είναι ασέβεια, δεν είναι ασέβεια αυτό. Το ότι λύχνος εντολή νόμου και φως, αυτό που σε δίδαξε λέει ο πατέρας σου, που είναι εντολή του Θεού, αυτό τι είναι λυχνάρης τη ζωή σου. Και η ζωή αυτή, ξέρετε αδερφοί μου, είναι σκοτάδι είναι. Μέσω στο σκοτάδι μπορείς να περπατήσεις. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Αν όμως πάρεις το λιχναράκι αυτό, το λόγο του Πατέρα σου, το ευλογημένο, που ήταν λόγος Θεού, λόγος Αγίας Γραφής, θα σε βγάλει στην αιώνια ζωή. Θα σου δώσει διεκπεραίωση μέσα από αυτή τη ζωή. Θα σε καθοδηγήσει ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Πατέρα σου. «Οδό ζωή και έλεγχος και παιδεία». Είναι δρόμος, δρόμος ασφαλής αυτό που έμαθες από τους γονείς σου. Δρόμος ασφαλής, δρόμος Άγιος, δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Τελειώνουμε αγαπητοί μου αδελφοί και απόψε. Και αν θέλει ο Θεός την ερχομένη εβδομάδα το Σάββατο δηλαδή θα έχουμε κανονικά κήρυγμα έστω και αν το πρόγραμμά μου είναι πολύ βαρύ αυτή τη εβδομάδα το καταλαβαίνετε όμως πονάει η ψυχή μου δεν θέλω να τα αφήνω τα κηρύγματα γι' αυτό λοιπόν την ερχομένη το ερχόμενο Σάββατο κανονικά κανονικά στη θέση μας είναι της Αγίας Βαρβάρας το απόγευμα δεν έχω κάποια υποχρέωση επίγουσα βέβαια ο ναός με κράζει και με βοά και με ζητάει αλλά δεν πειράζει Ας περιμένει λίγο. Λοιπόν, μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί σας. Στο τέλος παρακαλώ να πείτε όσοι έχετε παραγγείλει τις εικόνες. Έχουν παραγγείλει σήμερα άλλοι δύο εικόνα. Την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Δημήτριο. Και έχουμε και παλαιότερες τη γέννηση και το μυστικό δείπνο. Παρακαλώ.